όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Στην προηγούμενη εκπομπή έκλεισε ένα ημικύκλιο θρησκευτικού, ας πούμε, περιεχομένου, όπου δόθηκε ίση έμφαση στα κανονικά και στα απόκρυφα κείμενα των Ευαγγελίων, και αυτό πάλι το υλικό αναμίχθηκε με προεκβολές αυτών των θεμάτων σε σύγχρονα έργα τέχνης. Επευκαιρία, το ποίημα περί Λαζάρου με το οποίο προεξέτηνα το βιβλικό περί κείμενο, ήταν του Λουίς Θερνούδα, ενός εξαιρετικού ισπανοποιητή τη της γενιάς του Λόρκα σε μετάφραση της Νίκης Παπαθάνου. Επίσης, πρέπει να αναφέρω ότι το κείμενο με το οποίο εισήγαγα το οικονομαχικό ποίημα είναι του Ζαμπέλιου φυσικά, από τις Βυζαντινές μελέτες του. Περνάμε στο δεύτερο ημικύκλιο. Δηλαδή, στην πραγμάτευση διαχωρισμένου πια του στοιχείου που ίχνη του βρήκαμε έντονα και διασπαρμένα σε της τις προηγούμενες εκπομπές. Του στοιχείου εκείνου που ονομάζαμε γνωστικισμό. Και για να μην αναλάβω εγώ αυτό το βάρος, θα διαβάσω τα οικία κεφάλαια από την εξαιρετική εκκλησιαστική ιστορία του Στεφανίδη. Ορισμένες απόψεις του έχουν τύχει έκτοτε αναθεώρησης, αλλά στο σύνολο πρόκειται για μια σοβαρότατη επιστημονική δουλειά. Και αφού γίνει κι αυτό, τότε θα δούμε ποιο ήταν το κέντρο ολόκληρου του κύκλου εν Ο γνωστικισμός προέκυψεν εκ του θρησκευτικού συγκριτισμού δια της ενώσεως τεσσάρων ειδών στοιχείων ελληνικών, ανατολικών, ιουδαϊκών και χριστιανικών. Ενεφανίστη συγχρόνως εις διαφόρους τόπους ώστε δεν τη να θεωρήσει ορισμένων πρόσωπων ως γενάρχην αυτού. Ο Σαμαρίτης Σίμωνο Μάγος δύναται να θεωρηθεί πατήρ μόνον της γνωστική ομάδος η οποία έφερε το όνομα αυτού. Σημονιανοί. Πιθανότατα, μάλιστα, μεταγενέστεροι γνωστικοί έδωσαν στην ομάδα αυτών απλώ το όνομα του Σίμονο τούτου. Γνωστικέ τάσει πολεμούνται εν τη βιβλίου τη Κοινή Διαθήκη και των Αποστολικών Πατέρων. Η προσκολοσαή επιστολή του Παύλου αναφέρει ανθρώπου οι οποίοι μεταξύ Θεού και του κόσμου εδέχονται και ελάτρευαν μεσάζοντα και κατεβίβαζαν των Χριστών τάξη αυτών. Τα χαρακτηρίζει ως θρισκία αναγγέλων. Επιμαντική επιστολέ, αναφέρουσι ανθρώπους, οι οποίοι δίδασκον απεράντους γενεαλογίας, βεβίλου και γραώδεις μύθους. Τας ίδιας ιδέας, χαρακτηρίζουσι ως ψευδόνιμον Ε δύο επιστολέ του Ιωάννου, επιστολέ του Ιγνατίου και του Πολυκάρπου, αναφέρουσιν ανθρώπους, οι οποίοι είχον δοκητικάς ιδέας. Δηλωνώ εδέχοντο όχι πραγματική αλλά φαινομενικήν ενανθρώπισιν του Θεού εν το Ιησού Χριστό, οποίαι ίσαν εμφανίσεις των εθνικών θεών και των αγγέλων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ιστού εν τη Διαθήκη πολεμουμένους γνωστικούς αποδίδεται ασκητισμός, αλλά και το αντίθετο αυτού, έκκλησης ηθών, εν τη αποκαλύψη γίνεται λόγος περίτιού των εκκλήτων εν μικρά Ασία, οι οποίοι Εθεώρουν ω νόμον την ακολουσία. Ω πρότυπον αυτόν, ανεφέρετο ο εκ της παλαιά διαθήκη γνωστό Βαλάμ, ο προκαλέσα στην ηθική και θρησκευτική πτώση των Ισραηλιτών. Η λέξη Βαλάμ σημαίνει Νικόλαο. Νικολαίτε, λοιπόν, ίσον Βαλαμίτε. Πρώτος ο Ειρηναίο, ω αρχηγόν των Νικολαϊτών, εθεώρησε έναν των επτά διακόνων τη χριστιανική κοινότητα τη Ιερουσαλήμ, τον Νικόλαον προσήλει τον Αντιοχέα. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται περί απλή του Ειρηναίου. Εν μικρά Ασία, τέλη τη πρώτη και αρχά τη δευτέρα εκατονταετή γνωστικός γνωστικό ήταν ο Κύρινθο, ο οποίο διέκρινε των δημιουργών από του υψίστου Θεού και των άνθρωπων ίσου από του Χριστού. Ο άνθρωπο Ιησούς ήταν ο ιό του Ιωσήφ και τη Μαρία. Κατά το βάπτισμα, κατήλθενε από αυτού ο Χριστό το πνεύμα του Θεού δηλαδή, ενίδι περιστερά, αλλά εν τέλει Αυτόν. Μόνον ο άνθρωπος Ιησούς έπαθε και ανέστη. Όλοι οι μνημονευθέντες γνωστικίζοντες δίνεται να χαρακτηριστώσουν ως πρόδρομοι του γνωστικισμού. trifft die Gesellschaft nur die Gesellschaft das ist eine Gesellschaft das ganz Mondance oft nicht das schönste dafür das neueste manchmal das scheuest steht wie a Trappe geht wie auf Pappe, redt lauter Watte und isst kalte Platte Die als wären was wert und fühlen sich mächtig geirrt. Da möchte man so gerne mal, wenn alles gerade schaut. Da möchte man so gerne mal, ganz kurz und dann ganz laut. Da möchte man es wagen. Da möchte man. Ο κύριος γνωστικισμός εμφανίζεται από τον μέσον της δεύτερας εκατονταετιρίδος. Ακριβώς κατά το πρώτο νήμιση της εκατονταετηρίδος τάφτης είχε μεγάλως ενισχυθεί ο θρησκευτικός συγκριτισμό. Ο ανατολικός πολιτισμός και η ανατολική θρησκεία με ακατανίκη των δύναμιν εισήλασαν προς δυσμάς. Συμπαρασύρασε με θεαυτόν εις την δίνην περισσότερον των χριστιανισμών. Ο γνωστικισμός ή το θρησκεία είχε λατρείαν και μυστηριακάς πράξης, μείγμα χριστιανικών και εθνικών μυστήριων. Εν τη λατρεία, μάλιστα ανέπτυξε την σκηνική τέχνη, την μουσική, το άσμα και την ποιήση. Δεν είναι δυνατόν όμως να οριστεί κατά πόσον τούτο επέδρασεν επί της Χριστιανικής Εκκλησίας. Είχεν ιδιαιτέρους ιερείς, αλλά όχι επισκόπους. Οι γνωστικοί καταρχάς δεν απεσπόντο της Εκκλησίας, αλλά συνήρχοντο εις παρασυναγωγάς. Ότι όμω απεκλείστησαν ή απεσπάστησαν της Εκκλησίας, απετέλεσαν ιδιαίτερα κοινότητας οι γνωστικοί, τα σδοξασίες αυτών παρίστον αφενό αφενός ως ιδιαιτέρας θείας αποκαλύψης. Εφρώνουν δηλαδή ότι δια των μυστηρίων αυτών ήρχοντο εις άμεσον θέα του Θεού, ελάμβανον θείο πνεύμα και ούτως απέκτον άμεσων γνώσεων των θείων πραγμάτων. Ταύτα είναι επίδρασις των εθνικών μυστηρίων, της εποπτείας. Οι γνωστικοί, τα σδοξασίες αυτών παρίστον αφετέρου, Ω κρυφίας αποστολικάς παραδόσεις και δια τούτο εις τα σχετικά συγγράμματα αυτών έθετον συνήθως ως συγγραφείς ονόματα αποστόλων ή αποστολικών ανδρών. Η αντίληψη σ αυτή δεικνύει επίδραση της χριστιανικής εκκλησίας. Μετεχειρίζοντο και γνήσια αποστολικά συγγράμματα αλλά δι' αυτά την αλληγορική νερμηνία δια οποίας, εκ των λόγων του Ιησού Χριστού και του Αποστολού Παύλου εξήγοντα νοήματα τα οποία ήθελαν, αλλά και ούτως εις τας γνωστικάς ιδέας εδίδετο χριστιανική της χρειά. Των πολυπληθών συγγραμμάτων των γνωστικών ελάχιστα σώσονται, κατά το πλήστων ερμεταφράσεση και επεξεργασίες υπομεταγενεστέραν. war ein Maskulinum und ein Femininum, hatten beide sich so gern. Sprach das Maskulinum zu dem Femininum, ich vertraue dir etwas ganz intern. Du bist Femininum, doch sehr Maskulinum, ich bin Maskulinum, doch sehr Femininum. So ein Maskulinum und ein Femininum, die sind heutzutage streng modern. Darum, liebes Femininum, sei mein Maskulinum, ich dein Femininum. Und dann, was uns beiden fehlte, was uns beide quälte, ist vorbei. das Femininum ging als Maskulinum, trug den Frack und einen Stock. Und das Maskulinum ging als Femininum, trug die Haare lang und einen Rock. Und das Femininum kämpft fürs Maskulinum und das Maskulinum kocht fürs Femininum. Doch das Maskulinum und das Femininum schossen beide einen Bock. Ja, ja, denn das Femininum bleibt fürs Maskulinum, doch als Feminum. Und schwupp, war's war es beiden Väter, was sie beide quälte, war vorbei. Denn ein Femininum bleibt ein Femininum, wo es weiter keiner sieht. Und ein Maskulinum bleibt ein Maskulinum, mit den Männern steht in Reihe und Glied. Und das maskuline, starke Femininum schenkt dem femininen, schwachen Maskulinum, etwas schwaches, starkes Feminines, einen kleinen Hermaphrodit. Ja, ja, ein neutrales Neutrum, ein fatales Neutrum, ein totales Neutrum. Oh Gott, dieses Maskulinum macht das Femininum nut, nut, nut. Οι γνωστικοί κατά το μάλλον οίητων Ήσαν διαλυστέ Εδέχοντο δηλωνότι δύο αρχας Εκτός του αγαθού Θεού Ανεξάρτητον και αιωνίαν ήλιν Ως έδραν του κακού διαλισμός υπήρχε Εν τη συγχρόνο τότε ελληνική φιλοσοφία προέλθων εκ της επομένης αιτία. Η αύξουσα εν τη φιλοσοφία αντίδραση Κατά των ανθρωπομόρφων Και ανθρωποπαθών ελληνικών θεών έφερε εν αυτη αύξουσαν από του Θεού εν γέννη από του κόσμου. Ο Θεός εθεωρείτο όλος μακράν του κόσμου, απροσδιόριστος και ακατανόητος. Επομένως, αρχικός, μεταξύ του Θεού και της ύλης υφίστατο μέγα χάσμα, το οποίον καθίστα αδύνατον πάσαν προσέγγισιν και κοσμογονίαν. Δια τούτο εδέχοντο μεσάζοντα. Πρώτοι οι νεοπυθαγόροι, την πρώτη Χριστού εκατοντα ετηρίδα, Ω εθνικοί, εδέχθησαν μεσάζουσαν θεογονίαν. Φίλον Ο Ιουδαίος, 20 π.Χ. έω 50 μετά ως ω εδέχθη μεσάζουσαν αγγελογονίαν, προσωποποιημένα ιδέας και δυνάμει και προσωποποιημένων λόγων. Της περιλόγου διδασκαλίας υπήρχαν δύο πηγέ. Εν τη φιλοσοφία, απίντα ο μη προσωποποιημένο λόγο ω παγκόσμιο ενέργεια και ζωή. Στοική επίση από του τέλου τη Τετάρτη προ Χριστού εκατονταετή είδο. Εν την παλαιά διαθήκη, ε πρώτε αρχαία του προσωποποιημένου λόγου. Ψαλμό 106 Φερρυπίν, απέστειλε τον λόγον αυτού και Ιάσα το αυτού και Ερίσα το αυτού εκ των διαφθορών αυτών. Αυτό εγγράφει την Τετάρτη προ Χριστού εκατονταετή Οι γνωστικοί εδέχθησαν επίση μεσάζοντα, αλλιώ αναμίξαντε εθνικά, Ιουδαϊκά και Χριστιανικά στοιχεία εκειμένοντο μεταξύ μεσαζούσης θεογονίας και αγγελογωνίας. Εδέχοντο ότι εκ του αγαθού Θεού προήλθον ολονέν ατελέστερα όντα, τα οποία επλήρωσαν το μεταξύ του Θεού και της ύλης χάσμα. Τα μεσάζοντα τα αυτά όντα ήσαν πρόσωπα ηλιμένα εκ της μυθολογίας ή προσωποποιήσεις φιλοσοφικών ενιών και εκαλούντο αιώνε όνομα απαντών εν τη θεολογία των ελληνιστικών χρόνων. Κατά τα σδοξασίας δηλωνότη της ελληνιστικής μαγείας, ο Θεός λαμβάνει διαφόρους μορφάς κατά διαφόρους ώρας, ε οποία ώραι, συγχρόνως, είναι αιώνες. Ήδη ο Κύρινθος εχώρισε των δημιουργών από του υψίστου Θεού. Δημιουργός του κόσμου, κατά τους γνωστικούς της εποχής τάφτη, υπήρξεν εις των κατωτέρων αιώνων. Εταυτίζεται πάντοτε, μετά του Ιουδαϊκού Θεού τη Παλαιάς διαθήκη, έξου και ο αντιιουδαϊσμός των. Η δημιουργία έγινε διαναμήξεως αγαθών και κακών στοιχείων. Σωτήρ υπήρξε εις των ανωτάτων αιώνων, Επειδή η ύλη εθεωρεί το κακόν, ο Σωτήρ φαινομενικός ενυνθρώπησε και φαινομενικός εσταυρώθη. Αυτό ονομάζουμε δοκιτισμό έσωσε τα εγμάλωτα αγαθαστοιχεία, μεταδώσας στην γνώσην δια δύο μέσων, δια της διδασκαλίας και δια των μυστηρίων τα οποία παρήχουν εποπτική γνώση. Επειδή η ύλη εθεωρεί το κακόν, ή το βεβαίως δια την σωτηρία, απαραίτητο η καταπολέμησης της ύλη και επεβάλετο εγκράτεια από των απολαύσεων της ζωής, εξού και ο ασκητισμός των γνωστικών. Αλλά ο ασκητισμός ούτως παρά της το ενίοτε εις το αντίθετον, εις την ακολασίαν και των αντινομισμών, είτε εκ της ιδέας ότι και αυτή φθείρει και καταστρέφει το σώμα, είτε εξαντιδράσεως προς τον νομοθέτην δημιουργόν, ο οποίος κατά αυτούς είτο εκ των κατωτέρων αιώναν, προς την περιήλυση αντίληψη αυτών σχετικών, είτε ότι υρνούντο την ανάσταση των σωμάτων και συνεπώ την δευτέραν παρουσίαν του Σωτήρως. Η γνωστική, Ήθελον να δημιουργήσωσιν εν τη Εκκλησία ανωτέραν τάξιν χριστιανών. εφρόνουν ότι εν φύση φύσιοι περίσχιον τα καλά στοιχεία, ότι αυτοί μόνον ήσαν ικανοί δια της γνώσεως και της ασκήσεως να απορρίψω την ύλη κατά τρόπο φυσικών μάλλον παρά ηθικών. και ονόμαζονε αυτούς ομοουσίους το Θεό. Εντάφθα, πρώτη φορά Εν το χριστιανισμό απαντά ο Ρωσούτος. Στοιχεία για την αγορά Χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλιο.